Εμεί θέλουμε εν γένεια στο μακρύ αστυνομοκρατούμενο πανεπιστήμιο. προφανώ. Είναι υπουργό, η αρμόδια, υπουργό παιδεία, η κυρία Νίκη η οποία μα λέει ότι θέλουν αστυνομοκρατούμενα. Πανεπιστήμια κάνει και ένα μικρολαθάκι λαθάκι, σαρδαμάκι σιγά, στη λέξη αστυνομοκρατούμενο, μα είναι λέξη αυτή. Ε, το λέει καθαρά, οπότε εφαρμόζεται η κυβερνητική πολιτική και οι ιδέες της Υπουργού Παιδείας στα Πανεπιστήμια. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε, γιατί δημιουργούνται και σχετικές εικόνες. Άρα αυτή η λύση μία, αποτελείται από μια ομάδα αν θέλετε, αστυνομικών, τους οποίους θα διαθέτει... ή πολιτεία, σε πανεπιστήμια στο οποία παρατηρείται μια συστηματική Και θα παρεμβαίνουν και μέσα Α... στο χώρο του πανεπιστημίου, κυρία Κεραμέως, αν χρειαστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίω. Βεβαίω, θα παρεμβαίνουν και μέσα στο χώρο, θα διδάσκουν. Το σωστό είναι αυτό, διότι γίνεται ένα διάλογο τι τελευταίε μέρε, ο οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ο σωστό. Οι αστυνομικοί, το νέο σώμα, οι αστυνομικοί που έχουν εμπειρία γύρω από όλα αυτά, θα πρέπει να διδάσκουν του φοιτητέ. Να καταργηθεί ένα μεγάλο κομμάτι των καθηγητών, γιατί είναι αριστερίζοντε, θα ξέρουμε αυτά, και να μπουν στη θέση του αστυνομικοί με τη στολή, την μπλε την κανονική, και να διδάσκουν πολύ χρήσιμα μαθήματα τη ζωή, όπω Λαβή Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Χτυπήματα επί της κεφαλής, όχι της δικής σου, του άλλου. Ενοχοποίηση αθώων. Αυτό είναι επιστήμη και το έχει κάνει ε, πολύ καλά και το κάνει επί δεκαετίες η ελληνική αστυνομία. Ρήψη δακρυγόνων κατά αθώων. Επίσης είναι ένα μάθημα πολύ χρήσιμο μέσα στα πανεπιστήμια. Σύλληψη 14χρονου. Αυτό ε, είναι, χρειάζεται γιατί βλέπετε τι ακριβώς γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον. Πλανήτη. Και θα υπάρχει και ένα μάθημα ψυχολογία με τίτλο Αντίδραση στο χειροκρότημα. Γιατί όπω ξέρουμε από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η ελληνική αστυνομία όπου και αν πάει, τη χειροκροτάει ο κόσμο. Είπε αυτό το βεβαίω η κυρία Κεραμέο και μα θύμισε τον άλλον. Βεβαίω, βεβαίω. Και μα θα παρεμβαίνουν και μέσα Α. στο χώρο του Πανεπιστημίου, κυρία Κεραμέο, αν χρειαστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Θα δρουν προληπτικά. Βεβαίως, βεβαίως. Θα δρουν προληπτικά. Βεβαίως, βεβαίως. Θα δρουν προληπτικά βεβαίως, βεβαίως. προκειμένου να ανεπτωπίσουν τα φαινόμενα παραβατικότητας Όταν και ανομίας. Όταν τους καλούν ανομίας. οι Πρητάνης ή οι σύγκλιτος, θα παρεμβαίνουν μόνοι του. Γιατί μέχρι τώρα το σύστημα Όχι, καλώ, έχουμε, καλούν οι Πρητάνης δεν λειτουργεί. Θα έχουν παρουσία, ακριβώς, θα έχουν παρουσία μέσα στα πανεπιστήμια αυτά και θα είναι εκεί με τρόπο προληπτικό. Που είναι ολικό να πίθανο, να πίθανο, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς θέλουμε εν γέννη αστυνομοκρατούμενα πανεπιστήμια. Εμείς θέλουμε εν γέννη αστυνομοκρατούμενα πανεπιστήμια. Βεβαίως βεβαίως. βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το λέει και του Κεραμέως, τη το δεν απέχουνε. Ο ένας βέβαια διεύθυνε σχολείο. Η άλλη είναι υπουργό. Αλλά η αντίληψη νομίζω είναι η ίδια. Ο, τα ίδια μυαλά που είχε ο Τσαγανέα στη δεκαετία του 1960 ω διευθυντή σχολείου, με την Παπα και τη Γιάδικα και τα άλλα πολύ καλά παιδιά, περίπου ίδια τελειοστάσιμη την έχει και η Κεραμαίο για το σύνολο τη ελληνική παιδεία, μάλλον και τη ελληνική κοινωνία. Το περιστατικό το έχουμε δει όλοι μέτρο, με τα δύο νεαρά άτομα που επιτέθηκαν με κλωτσιέ. Πώ η βία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το οικογενειακό περιβάλλον αυτών των παιδιών, πώ έχουν μεγαλώσει. Δεν ξέρω αν θα τα μάθουμε ποτέ αυτά. Η αστυνομία ψάχνει να του συλλάβει. Ενώ με τον εργαζόμενο στο μετρό που του έκανε παρατήρηση και μετά τον πλάκωσαν στο ξύλο. Για αυτό το θέμα μιλάει ο Μπαλάσκας ο συνδικαλιστή αστυνομικό. Λέει κάτι στην αρχή για αυτοδικίε, τα προσπερνάμε αυτά. Και πάμε μετά στο πώ βλέπει, φαντάζεται, περιγράφει ο Μπαλάσκα του αστυνομικού που πρέπει να συλλάβουν αυτά τα νεαρά άτομα. Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί καταγράφηκε αυτή η σκηνή. Βεβαίω θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ τυχεροί και οι δύο, διότι δεν ήταν ανοιχτέ οι πόρτε των σειρμών, γιατί θα τρώγανε το τριπλάσιο ξύλο αυτή. Υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι νεαροί, οι οποίοι ήταν οργισμένοι με αυτό που έβλεπαν και οι οποίοι κατέθεσαν στις αστυνομικέ αρχέ, θα του είχαν κάνει τούμπανο. Α, και πρέπει να πούμε ότι το έχει πάρει ο Χρυσογωίδη επάνω, τον ενόχλησε πάρα πολύ τον Υπουργό αυτό και έχει δώσει εντολή στα τσακάλια τα δικά μα. Και έχει δώσει εντολή στα τσακάλια τα δικά μας Please, please, please, put the please, please, please, να please, please, please, please, να please, please, please, please, please, please, please, please, please, Είπα τα τσακάλια της αστυνομίας αφού ξέρετε κύριε Παπαδάκη Αυτά τα τσακάλια που θα πιάσουν του δύο στο μετρό είναι τα ίδια τσακάλια που ήταν στα πέντε μέτρα είχαν τον Χρήστο παπά, τον αντιπρόεδρο τη Χρυσή Αυγή και τον χάσανε Τα ίδια τσακάλια ή άλλα τσακάλια έχει πολλά τσακάλια. Η σιγουριά και η βεβαιότητα του Παλάσκα είναι όλα τα λεφτά γιατί θυμόμαστε με ποια βεβαιότητα έλεγε ότι του παρακολουθούμε και δεν υπάρχει 2 εκατομμύριο να φύγει ο παπάκει. Έγινε το ένα στο εκατομμύριο. Έχουμε 2021, έχουμε τι πρώτε 15 μέρε αυτού του νέου έτου. Πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή. Και να ξέρετε, θα πάει και ακόμη καλύτερα, όπως μάθαμε πριν λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την 1η Αυγή του 2021 το εισόδημα πολλών οικοκυριών θα αρχίσει να αυξάνεται. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Καθώ θα ωφεληθούν από την κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη, από τη μείωση των αγροτικών. Εισφορών. και βέβαια όλες οι επιχειρήσει και οι συμπολίτες μας που πλήττονται από την πανδημία ωφελούνται από τη μετάθεση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών από την αναστολή καταβολής δόσεων στα δανειά τους. Αχ Παναγία μου είμαστε πλούσοι. Πλούσοι, πολύ πλούσοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι δύσκολο, δεν τρώγονται αυτά τα λεφτά, το είπε... Από πρώτης πρώτου, εδώ και 15 μέρες, είμαστε όλοι πιο πλούσιοι. Ανέφερε δύο τρει λόγους, φαντάζομαι θα υπάρχουν κι άλλοι. Ετοιμαστείτε, κάντε σχέδια, ανοιχτείτε, επενδύστε μόλις ανοίξουν και όπως ανοίξουν τα καταστήματα, να σπαταλήσετε αυτά τα λεφτά γιατί έρχονται κι άλλα. Έχετε μαζέψει από την καραντίνα, το είχε πει και αυτό σε μια συνέντευξη, αλλά δεν ήταν λόγου, ήταν σε έντυπο ότι μαζεύουν οι Έλληνε λεφτά στην καραντίνα και τώρα που δίνει και τι απαλλαγέ που δίνει, τι ενισχύσει που δίνει, γινόμαστε ακόμη πιο πλούσιοι και έχουμε τον προβληματισμό μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου πώ θα φάμε αυτά τα λεφτά. Θα σταθούμε τώρα λίγο, αφού είμαστε ευτυχισμένοι από την κυβέρνηση αυτή, λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε από του που ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, οπότε. Θα μείνουμε λίγο, θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συνέβη με τα Ραφάλ Γιατί η Βουλή ψήφισε να αγοράσουμε τα Ραφάλ Γαλλικά για να ενισχύσουμε την άμυνά μας Απέναντι στους Τούρκους και οι φίλοι μας οι Γάλλοι Που μας συμπαραστέγονται, μας πουλάνε ε, μεταχειρισμένα, όχι καινούρια Ο Γιώργος Τσίπρας, ξάδερφος του Αλέξη Τσίπρα Είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει χθε στην Βουλή με πολύ ωραία επιχειρήματα. Συμφωνώ απολύτω, προσυπογράφω το σύνολο του λόγου του. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε με αυτόν τον τρόπο για τα ΡΑΦΑΛΜ. Πρώτον, συνολικά αυτό το οποίο μελετήσαμε είναι κατάφορα προ το συμφέρον των γαλλικών εταιριών, χωρί να διασφαλίζει παραελάχιστα τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Δεν είναι σαφέ το τελικό κόστο, καθώ προβλέπει να προσαρμογεί στην ουσία αυθαίρετη. Είναι εξαιρετικά εμπροστοβαρή η χρηματοδότηση τη σύμβαση. Και σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τι σημαντικέ παραδόσει υλικού. Τρίτο πράγμα, δεν εξασφαλίζει την ποιοτική παράδοση των υλικών. Υπάρχουν μέσα διατυπώσει, οι οποίε δεν έχουν ξανακάνει την εμφάνισή του σε συμβάσει, γύρω από το ζήτημα του τι παραλαμβάνουμε. Τέλο, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο παραδοθέν υλικό, δεν υπάρχει υποχρέωση, επί τη ουσία υποχρέωση, με τον ένα ή άλλο τρόπο αποκατάσταση. Δεν αναφέρεται με σαφήνεια, ούτε καν και χωρί σαφήνεια, το τι παραλαμβάνουμε. Όχι σε ό,τι αφορά τα καινούργια, σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα. Εάν είχαμε να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όταν αγοράζει κανεί ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, απαιτεί να ξέρει πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει, αν έχει τρακάρει ποτέ, αν το αλλάξανε το αμάξωμα, τον άξονα. Είναι βασικά στοιχεία να αγοράζει κανεί μεταχειρισμένο. Αλλιώ δεν αγοράζει μεταχειρισμένο. Πολύ ωραία τα λέει εδώ, ακούσατε, μίλησε για τα μεταχειρισμένα, έκανε και την παρομοίωση με το αυτοκίνητο, μίλησε για το κόστος, για την ποιότητα των υλικών και κυρίως είπε ότι όλο αυτό γίνεται για το συμφέρον των εταιριών της εταιρεία που έχει τα Ραφάλ και όχι για το εθνικό συμφέρον, το είπε στην αρχή της τοποθέτησής του. Ας ακούσουμε τώρα τι ακριβώς σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, αφού εντόπισε όλα αυτά τα αρνητικά που είναι αρ... τρελά αρνητικά Κανεί δεν αποφασίζει αν ισχύουν όλα αυτά όπω ο ΣΥΡΙΖΑ μόλι μα είπε, γιατί το έχουν μελετήσει το θέμα. Όταν ισχύουν όλα αυτά, δεν αποφασίζει να αγοράσει τέτοια αεροπλάνα, γιατί δεν είναι για το συμφέρον τη χώρα, δεν είναι μεταχειρισμένα, δεν μπορεί να τα ελέγξει, δεν μπορεί να τα γυρίσει, δεν μπορεί να κάνει παρατηρήσει και είναι και το κόστο λίγο τσιμπημένο. Τι έγινε στη συνέχεια. Θα ψηφίσουμε υπέρ. Μπράβο! Μπράβο. <Λοί> Με τεράστιε επιφυλάξει και αποποιούμε κάθε ευθύνη. Για αυτό που μπορεί να γεννήσει αυτή τη σύμβαση. Τα αρνητικά αποτελέσματα δηλαδή για το ελληνικό δημόσιο. Μπράβο! <Τι> θα ψηφίσουμε υπέρ. Ψηφίσουμε <Τι> υπέρ υπό τον όρο ότι δεν θα ανατραπεί ο στρατηγικός αμυντικός σχεδιασμός της χώρας. που έδινε αλλού προτεραιότητα μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, αλλιώς υπάρχει πρόβλημα και με την επιλογική του Ραφάλ. Μπράβο! Μπράβο. Το παρόν που δώσαμε στον αμυντικό προπολογισμό και πολύ καλά κάναμε, είναι γιατί πολύ απλά δεν σας έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Μπράβο! Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, Για να ενισχυθεί η γαλλική εταιρεία, τα συμφέροντα τη γαλλική εταιρεία και όχι τα συμφέροντα τη Ελλάδος, Ψηφίζει υπέρ, γιατί είναι κάτι μεταχειρισμένο όπω το αυτοκίνητο που δεν ξέρουμε τι ακριβώ είναι και αν εντοπίσουμε λάθο δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Ψηφίζουμε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα, επειδή έχει υψηλό κόστο και ψηφίζουμε υπέρ γιατί αλλάζουν οι συσχετισμοί και όλα αυτά που ακούσαμε στην προηγούμενη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε μια πολύ σωστή καταγραφή τη αρνητική συμφωνία. Όλα αυτά που προβλέπει και τα ψηλά γράμματα μια συμφωνία και τελικά ψηφίζει υπέρ. Και έτσι και αλλιώ συνεχίζουν κανονικά. Αμέσω μετά ανέβηκε εκεί στο βήμα, είμαστε στα εθνικά θέματα γιατί πολλοί από του ακροατέ που ακούτε τώρα θα πείτε: Δεν θέλετε τα ραφάλ. Να έχει η Ελλάδα τα ραφάλια απέναντι στου Τούρκου, μα όλα αυτά που κάνει η Τουρκία τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε αυτά που κάνει η Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στον ίδιο σχηματισμό. Ανήκουν στο Νάτο. Είναι σύμμαχε χώρε και υποτίθεται το Νάτο πρέπει να. Δει το δίκιο γιατί εμείς ισχυριζόμαστε και έχουμε δίκιο Έχει η Ελλάδα δίκιο Το βλέπουμε, το ξέρουμε, είναι στις συμφωνίε αποτυπωμένο Δεν είμαστε επεκτακτικοί χώρα Τον άτομος δεν λέει αυτό που μόλις είπα εγώ τώρα Και το λέτε σχεδόν όλοι οι Έλληνες Και το λέμε σχεδόν όλοι οι Έλληνες και το πιστεύουμε Λέει βρείτε τα, κρατά αποστάσεις Απέναντι στον ισχυρό επιτιθέμενο Και σε εμά. Που αγοράζουμε τα μεταχειρισμένα, όχι αυτοκίνητα. Ραφάλ με τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ, αν και διαφωνεί. Ανεβαίνει λοιπόν ο Παφίλη μετά και μα θυμίζει κάτι που έχει μια αξία, αν το θυμόμαστε όλοι. Ήμια. Το ελληνικό ναυτικό είχε υπεροπλία. Μπορούσε να αποτρέψει να πάσα στιγμή οτιδήποτε στα ήμια. Τι έγινε, οι Αμερικάνοι είπαν Στοπ. Και μάλιστα ο κύριο Σιμίτη, κύριε Κατρίνη, ο κύριο Σιμίτη και κύριε Κεγκέρογλου, ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ποτέ δεν πήρε θέση για τη διεκδίκηση των ημίων. Γιατί πάντα αγοράζουμε όπλα, αεροπλάνα, ακόμη και μεταχειρισμένα, για να ικανοποιούμε του νταβατζίδε που λασάρονται και ω φίλοι απέναντι στου εχθρού, που είναι στην ίδια συμμαχία με του νταβατζίδε που λασάρονται ω φίλοι, αλλά δεν ξέρει κανεί αν θα χρησιμοποιηθούν, πότε θα χρησιμοποιηθούν. Και με αφορμή το παράδειγμα των ημίων, πρέπει να δοθεί και σχετική άδεια να χρησιμοποιηθούν. Αυτά τα όπλα, φεύγουμε από αυτά Είναι και λίγο βαριά για Πάμε σε κάτι καλύτερο, πιο Ανάλαφρο, στην ατομική Προσπάθεια, στην πορεία Ενός ανθρώπου που ξεκίνησε Πολύ χαμηλά και έχει φτάσει ψηλά Και ευχόμαστε όλοι να φτάσει ακόμη πιο ψηλά Εγώ κύριε Κουβαράδων mm. Γιωργιάδης, είμαι αυτή τη στιγμή 14 χρόνια συναπτά εκλεγόμενος Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου <Τι> να κανένας να με τη Μούνη Συμπολίμος βουλευτή Ναι Είμαι σήμερα την πρώτη νέα Δημοκρατίας Μπράβο παιδί μου Μπράβο ήρωα Μπράβο Βουλευτής Βόρειας Αθήνας Μπράβο λεωτάρι μου Και Υπουργός ανάπτυξη και Επενδύσεων της ελληνική Δημοκρατίας Μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο. Εγώ μπορώ να πω στην νομική μέσα και να πιω τον καφέ μου μου <σομίου> Καλά, μπουδά, μάλλα, Εγώ μπορώ να πω στην νομική μέσα και να πει το καφέ μου. Δεν μπορώ ξέρω. να κάνω ραντεβού μα. Εμεί. Εσύ ο Κουβαράς και ο οριάδε. Τολμάται μαζί μου να μπείτε στο πάντιο πάνω στη αύριο. Ότι έτσι πω λειτουργούν τα πανεπιστήμια αυτό που είναι βουλευτή αντιπρόεδρος, υπουργό. Δεν μπορεί να πει καφέ στην νομική. Και πρέπει να μπει η αστυνομία, η αστυνομία που φτιάχνεει καιραμένο και ο ξεχωρίτη, για να μπορεί να πει καφέ στην νομική. Ο Άδωνη Γεωργιάδης. Γενικώ τα θέματα σε αυτόν τον τόπο είναι γύρω από τον καφέ του Άδωνη. Γιατί όταν γινόντουσαν οι πορείε, οι διαδηλώσει στην πλατεία Συντάγματο, δεν μπορούσε να πάει να πιει καφέ στη Μεγάλη Βρετάνια μα έλεγε τότε. Ε, τώρα θέλει να πάει να πιει καφέ στη Νομική και δεν μπορεί, επειδή δεν υπάρχει σχετική αστυνομία. Και μόνο γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να φτιαχθεί αυτή η αστυνομία για να μπορεί να πίνει τον καφέ όπου ακριβώ επιθυμεί ο Άδωνη, που είναι αντιπρόεδρο, βουλευτή, ξεκίνησε και έχει φτάσει Υπουργό Ανάπτυξη και ελπίζουμε. Σε ό,τι πιο ψηλά να φτάσει, πώ θα φτάσει τώρα εκεί, με αυτοκίνητο. Εάν έπρεπε να κάνω μια αναλογία, είναι σαν να οδηγεί κανεί σε έναν άγνωστο δρόμο το βράδυ. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ένα δρόμο με πολλέ στροφέ, με πολλέ παγίδε. Ο δρόμο όμω δεν απέσει. Σε ένα τέτοιο δρόμο, άλλοτε πατά γκάζι, άλλοτε πατά φρένο, συχνά αλλάζει ταχύτητε και όταν πρέπει, στρίβει το τιμόνι. Και εκεί που πήγαινα, εντελώ ξαφνικά. Ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλιακα ή ξεφυτρώσκει πέρα πριν από 40 χρόνια. Και νομίζω ότι θα ήταν ολέθριο σε τέτοιε συνθήκε να μένει εγκλωβισμένο σε μία μονοπορία ακολουθώντα την ίδια ταχύτητα. Εγώ τώρα, Ντάτι, δεν ξέρω τι θα πει, αλλά αν δεν ήταν η ελιά, πώ. Το... Αν ρε, δεν ρε, ήταν ρε. η ελιά, θα ήταν η σικά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλάδια. Αιτέ να γαδίσει στραβούλιακα. Σ' ένα τέτοιο δρόμο, Άλλο τεπατάς γκάζι. Ρε καλή άκρη ρε. Άλλο φρένο. Ρε. Συχνά αλλάζει ταχύτητες. Και όταν πρέπει, στρίβεις το τιμόνι. Σταμά. Έτσι λοιπόν, από τη Βουλή, πριν λίγο όλο αυτό, γιατί όλα μπορούν να έχουν το παράδειγμά του, περιγράφονται με διάφορου τρόπου, σχήματα λόγου. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητο τι ήθελε να πει. ήθελε να πει ότι η κυβέρνηση αυτή πασχίζει για το καλό τη δημόσια υγεία. Έχουμε πανδημία, αγωνίζεται ο υπουργό που έκλαψε, οι υπόλοιποι που γελάνε και κλαίνουν από τα γέλια. Γενικώ όλο το σχήμα των αρίστων κάνει ό,τι μπορεί για το εθνικό σύστημα υγεία. Έτσι τα Τι εννοούσε όμω. Η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοχήρωτο το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Μπράβο! Δεν κάναμε ό,τι έπρεπε για να το ενισχύσουμε, γνωρίζοντας ότι θα έρθει δεύτερο κύμα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκάρθει. Εμεί, οι ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι, δεν ενδιαφερόμαστε για το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο! Και περίπου συνειδητά το αφήνουμε να εξασθενίζει προ όφελο ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν ενδιαφερόμαστε για το εθνικό σύστημα υγεία. Καταπληκτικό. Η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοχήρωτο το εθνικό σύστημα υγεία. Πού σου να μην βασκάρει ελληνοφρένια πως κάθε μέρα μία με δύο από τα παραπολιτικά ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει 211-10-80-8-80 mail radiopapakiparapolitica.gr ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο youtube που μας θεστώ official, official μπορείτε να κάνετε από κάτω και εγγραφή και έχει ένα τσάτ να συζητήσετε, ό,τι θέλετε στο facebook επίσης μας ακούτε τώρα live και είμαστε και στα podcast, spotify και όλα τα υπόλοιπα πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις Γεια σου! Γεια! Yeah. Λοιπόν, τι άκουσαν τα αυτά αυτάκια μου? Υπάρχουν πυρμπυλοτάφτια μόρει τα μάτια είναι <laughs> Θα όπως... Λέγε τι θες Άκουσαν ότι δάκρυσε ο Κικίλιας Έχω δεθεί άρρηκτα με αυτούς τους ανθρώπους Με τις νοσηλεύτριες Με τους τραπεζοκόμους Με τις καθαρίστριες Με τους γιατρούς Με τους ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία Με τους διοικητικού. Συγκλωστικοί Συγκλωστικοί Δάκρυσε η εικόνα του Κικίλια ναι Μπράβο λοιπόν και εμένα τα μάλα δάκρυσε το εδίον μου εκείνη την ώρα Ω. Oh. Oh. <laughs> Πες κι άλλα Να τι θες να σου πω Ε εμορυ Βρομιάρα δεν τρέπεσαι Θες να φτιαχτούμε. Με συνεργιάτικα όχι όχι φτάνει εντάξει, καλό ήταν Όχι εντάξει <laughs> <laughs> Λοιπόν Άα <Ε>, μωρί <μπορείς laughs> ξαναμένες <laughs> όλες ακμήτες Είμαστε όλες μόλις, ακούμε, μόλις σας ακούμε τρελενόμαστε Οι ορμόνες ξέρω <laughs> Ναι, ορμονικό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτά. <συγχύλια> Καλώς μας ήρθατε επιτέλους. Τώρα? Έχουμε ήδη τέσσερι μέρε πέντε που έχουμε έρθει. Το ξέρω, πρε μου, αλλά δεν μπορούσα να σε ψάσω τι να κάνω. Είσαι και περιζήτητος. <συγχύλια> ναι, ναι, ισχύει. <συγχύλια> ισχύει. Λοιπόν, τώρα καλή χρονιά δεν σου λέω μονοτονο είναι, γιατί ο, η, έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει και τίποτα. Ένα νούμερο αλλάζει, όλα τα ίδια μένουν. Όλα τριγύρω αλλάζουν Και όλα τα ίδια μέλουν. Πέρα είναι από αυτό, καλοί δεν θα είναι Λοιπόν, ναι, απέναντι στον το μόνο δηλαδή που μου άρεσε. Εμένα ίσα. που έμεινε του Νικάκη και Ραμαίος, να έχουμε και μια παπαδιά στην κυβέρνηση, μια νεοκόρη. Μπράβο, ρε αποστολή και τον άλλον που θέλει και δημοκρατική αστυνομία. Και τη Μενδόνη. Αυτή και τη Μενδόνη, αν μου ρώταγε κάτι να ξεχωρίσω. Ε, είναι αυτέ που κάναν έργο. Ναι, και ο άλλο έργο. Έκανε δημοκρατική αστυνομία, σε παρακαλώ Να του. Ο Ξωχορήτης δεν είναι τίθετο θέμα παιδί μου ναι. Ήταν ζωσμένος, δεν μπορούσε να τον αλλάξει και να θέλει <Ρι> Έλα τράγε έπιασα μετά από δύο μήνε με την πρώτη φορά. Ενώ εγώ σου μαθαίνω το ιερό αποστολικό, οι δασκαλίτσα με τον Ταρίφα σε πιάνουν κάθε μέρα. Τέλο πάντων, να στείλω φιλιά στο Max FM και στον Aera FM που σε αναμεταδίδουν στη Δυτική Ελλάδα και θα τα ξαναπούμε μάλλον τη Αγία Ευθυμία. Μακάη, σε Μα... περιμένω πώ και πώ. Αφού κάθε ο... χρόνο λέω ότι θα έρθει τη Αγία Ευθυμία. Τι να σου πω, ότι σε αγαπάμε είναι δεδομένο. Δεδομένο ξεδεδομένο πρέπει να τα λέμε. Βεβαιώ! Εγώ φταίω! Που λέει και ο Παδόπουλο! Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε, Έλα, για! Φιλιά! Γεια, για! Καλά, εντάξει, μια ώρα κάνουμε να σε βρούμε. Τι γίνεται. Και που με βρήκε καλά να Αυτό ξαναπέστο. Και που με βρήκε καλά να Ξαναπέστο. Και που με βρήκε καλά να Αυτό Και που με καλά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 Λιτός και απερίπτος Το λιτός είναι πρόβλημα, κοίταξε το Καλά θα το κοιτάσω Εγώ θα σε είχα Όχι ρε φίλε, κάθε καλά, γεια γεια Η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοχήρωτο το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Μπράβο! Δεν κάναμε ό,τι έπρεπε για να το ενισχύσουμε, γνωρίζοντα ότι θα έρθει δεύτερο κύμα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθεί. Εμεί, οι ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι, δεν ενδιαφερόμαστε για το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο! Και περίπου συνειδητά το αφήνουμε να εξασθενίζει προ όφελο ιδιωτικών συμφερόντων. Καταπληκτικό. Όλα ισχύουν, εκτός από αυτό που λέει ότι εμείς οι ανάλυγοι είναι ο Δεν είναι τέτοιοι. Δεν μπορείς να τους πει τέτοιου. Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν υπάρχει βίντεο. Οπότε, αν δεν υπάρχει βίντεο, δεν ισχύει η όποια κατηγορία. Τι έτος έχουμε? 2021. Εδώ και 15 μέρες, να μην το ξεχνάμε. Κύριε Σάεφη, μαζί με το 2021, ανέτηλε και η ελπίδα. Ανέπιδε και η ελπίδα. Και η ελπίδα φυσικά δεν είναι άλλη. Να κερδίσουμε και πάλι. Πάλι! Και πάλι πίσω τις ζωές μας. Θα το πετύχουμε? Όχι! Με. Όχι! Όχι! <σχελίδι> Όταν έκατσε ο Στυχουργό στο τραγούδι αυτό τη Ελπίδα τη τραγουδίστρια και έγραψε δίπ δίπ δίπ δά ντάμπα ντάμπα νταμπαντί, -δι», το διόρθωσε μετά, το άλλαξε. Τι ακριβώ σκεφτότανε. Ε, γιατί η στοιχουργική απαιτεί μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης, σκέψης Βάζει κάτω λέξεις, λεξιλόγιο, γνώση να υπάρχει μια ομοιοκαταληξία εκεί είναι βέβαια το ρεφρέν και πρόσθεσε αυτούς τους στίχους που είναι μεγαλειώδεις αυτοί οι στίχοι λένε πάρα πολλά, τα λένε όλα είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70 δεν κάνουν λάθος Αυτή την ελπίδα, εμεί καταλαβαίνουμε, γιατί την άλλη ελπίδα που είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν την βλέπουμε και νομίζω κανείς δεν τη βλέπει. Η πιο ορατή ελπίδα είναι η τραγουδίστρια και με του συγκεκριμένου εντελώς ακατανόητου και ακατάλληπτου στίχους Αγάπη μου! Μπάμπο! Ναι!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 Λοιπόν, σε εσένα και στο θέμιο. Στο και μην μας λείπετε άλλη φορά. Άντε να σου πω. Καλό 21. Χρόνο χρόνο θα σε πάω. <laughs> Καλή χρονιά, μόνο. Χρόνια πολλά, δεν το ρισκάρω. Ευχαριστώ, μου. Έλα, γεια. Γεια. <laughs> ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω πάρει στα παραπολιτικά. Ναι, έχετε πάρει. Από παραπολιτικά τώρα και άκουσα τον συνάδελφό σα που μιλάει αυτή τη στιγμή. Έτσι, Εξαιρετικό και εξαιρετικέ και οι εκπομπέ σα και τα πάντα. Ε, βέβαια. Ε, απλώς, θέλω να. Ναι, ναι, ναι, ναι είμαι φαν. Μπα περιπτώσει, θέλω να σα πω το εξή. Ο Δήμο Ηλιούπολη δεν ανήκει στο νότιο τομέα. Αχ, γιατί... μην του ίσον... λέτε τέτοια. Ναι okay. και. Okay. τούτο, γιατί μόλι τώρα είπε ότι ήταν 28 τα κρούσματα. Είμαι υπάλληλο τη περιφέρεια, γι' αυτό σα το λέω. Α. Διορθώστε τον ότι ο Δήμο Ηλιούπολη είναι στο κεντρικό τομέα, δεν είναι στο νότιο. Οπότε τα κρούσματα που αναφέρθηκαν, τα 28 του νότιου, δεν περιλαμβάνουν. Ω, που θα φαρμακοθεί. Τέλο πω, κατάλαβα. Όχι, όχι, εγώ δεν το λέω. Α μην το κάνει καθόλου χρήσιμο. Α, εντάξει. Μα δεν μπορεί να λέει και τα σωστά, όμω. Άμα έλεγε τα σωστά, δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά. Εντάξει, ο άνθρωπο που να ξέρει τώρα Αυτό λέω και εγώ, που να ξέρει. Καποσολάκου, πες αυτόν μου σε πήρε τώρα και σου είπε, Ξέρει κάτι γιατί. Αυτό που μου κρίνει ο Σακροατέ όλη την ώρα. Άκουσε με. Άστο να πει τι θέλει. Γουστάσα και πολύ που πήγε στην εκκλησία και το σταυρό τον αγλώισε. Την άλλη μέρα όμω στην Οκομοσία έκανε σταυρό αυτή η πρόεδρο του αγαπητού. Και να σου πω και κάτι άλλο, χθε παρακολούθησα για λίγο αυτή τη συνέντευξη που είχε ο, ο Γκαντέμι μαζί με τον δημοσιογράφο, ε. Ναι, ναι. Ήταν όλα τα λεφτά, πώ του να βλέπει τον άλλον πόλεμο. Δεν μάθαμε όλων... για τα τολμαδάκια τι συνέβη, έμαθε τον στρίμωξε, τέλο πάντων, δεν ξέρω. Δεν το στρί... Να έβλεπε αυτόν τον δημοσιογράφο, λε και ήταν ο υποτακτικό, ο υπήκο του Λουδοβίκου, του, του... του Μέγα Ναπολέοντα, μιλάμε για Βάλτε το να το δείτε το χάρι που είχε το άτομο ρωτώντας στο μητσοτάκι ρε να το δείτε φιέγιε έχει μεγάλη γυρικομωδία Έγινε γεια απαντήσεις... Φτάνει το είπες γεια Σε κλείνω, σε, κλείνω. σε όλα σε κλείνω. Ήταν, ήταν όλα καλά Εκεί, δεν Σε κλείνω σου Γεια Κάτσε το μάτ***α, Κλείσε με το να το έχω. Ε, το Να ξέρω. Ε, προς τον Ελληνοφρενή, γιατί επειδή είπε για την Προεδράρα της Δημοκρατίας, ότι την πάει και ούτω καθεξής. Εγώ τι γουστάρω πολύ όμως, γιατί είναι προοδευτικιά και η γυναίκα, να πούμε με προσωπικότητα, γουστάρασα και πολύ που πήγε στην Εκκλησία και το σταυρό τον αγλώισε.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 Εν γέννη αστυνομοκρατούμενα πανεπιστήμια. Βεβαίω, βεβαίω. Κυρία Γεραμαίο, είναι αυτή βεβαίω, βεβαίω, η οποία μα λέει ότι θέλουν αστυνομοκρατούμενα πανεπιστήμια. Κάτι έχουμε καταλάβει. Αυτοί θα αστυνομοκρατήσουν τα πάντα. Έτσι, όπω πάνε. Αυτό λέγαμε τώρα. Όπου γίνεται καυγά, θα μπαίνει και ένα σώμα αστυνομικών. Προσλήψεις, κανονικά στολή διαφορετική να μοιάζει με του άλλου αστυνομικού, που ήδη έχουν φτιάξει σώματα ε, καινούργια στην αστυνομία και μετά ε, θα επιλαμβάνεται. Ο... Το, όργανο, το όργανο οπουδήποτε γίνει ο Καύγας Κυριάκος τώρα, μιλώντας στη Βουλή νωρίτερα έκανε αυτό που καταγγέλει συνέχεια και λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε σύγκριση νεκρών Στην πιο μακάβρια στατιστική αυτή των συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον COVID-19 η χώρα μα με βάση και τα στοιχεία Τα χθεσινά, αθρηστικά αν δούμε από την αφετηρία της πανδημίας, βρίσκεται στην 21η θέση, καλύτερη από το τέλος εννοώ. Καλύτερη χώρα η Φιλανδία, είμαστε η πέμπτη καλύτερη ή λιγότερο κακή χώρα στο επίπεδο των θανάτων. 518 συμπολίτες μας, ανά 100.000 Πλεξιμό αυτό είναι το ε, συγγνώμη, ένα εκατομυρίο αυτό είναι το μέτρο το οποίο χρησιμοποιείτε σε αυτήν την μακάβρια στατιστική να το πανηγυρίσουμε Ναι, το πανηγυρίζω που έλεγε και ο Άδωνις για το βέλγιο τότε η σύγκριση. Εδώ για όλες τις χώρες της Ευρώπης, είμαστε η πέμπτη καλίτερη στους νεκρούς. Από το τέλο, όπω είπε, το είπε και κάπω. Οπότε δεν μπορεί να φύγει ούτε αυτό από, από αυτή τη σύγκριση. Αν και σε παλιότερε συνεντεύξει το έχει καταδικάσει σε εισαγωγικά ή έχει πει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Αλλά ξεκίνησε την ομιλία του νωρίτερα, γιατί γίνεται συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή από τι 11 περίπου το πρωί. Μίλησε ο Κυριάκο, ο Τσίπρας μίλησαν όλοι οι αρχηγοί, τώρα ο Μιλόπουλο για την πανδημία, τα μέτρα που πρέπει να πάρει το κράτο, η κατάσταση που βρισκόμαστε, η αγορά που πρέπει να ανοίξει και πώ θα ανοίξει. Από Δευτέρα μέσα στην πανδημία ένα νέο κεφάλαιο είναι το εμβόλιο, το οποίο εμβόλιο θα γίνει, γίνεται σε πολλές χώρες, εδώ με τους γνωστούς ρυθμούς, με τα εμβολιαστικά κέντρα και τις διαφάνειες του Κικίλια. και υπάρχει ένα θέμα αν αυτός που θα εμβολιαστεί θα πάρει ένα πιστοποιητικό για να μπορεί να πηγαίνει στις άλλες χώρες να ταξιδεύει γιατί εμάς μας αφορά σε πέντε μήνες ανοίγει ο τουρισμός όπως θα ανοίξει οπότε για αυτό το θέμα θα ακούσουμε και θα επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τη συνέπεια της κυβέρνηση. Άλλα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλα λέει ο Αρμόδιος υπουργό ο Θεοχάρης Και θα πρέπει να, να γνωρίζουν ενδεχομένω και αυτοί που και ο θελός δεν θα εμβολιαστούν. Γιατί, όπω είπα, ο εμβολιασμό δεν θα είναι υποχρεωτικός, Που χρειάζεται να θέλουν να και να μην μπορούν. Είναι τόσο απλό. Για να διαλύσουμε και ορισμένου μύθου. Δεν θα είναι προπόθεση το εμβόλιο για να ταξιδέψει κανεί. Δεν είναι δυνατό να πάμε σε μια οριζόντια καθολική απαχώρηση αν δεν έχει εμβολιαστεί. Μπορεί όχι εμεί, αλλά η ίδια η αγορά, η ελεύθερη οικονομία να επιβάλλει. Τέτοιου περιορισμού που να είναι η ζωή του λίγο πιο δύσκολη. Μπορεί να δούμε ο εμβολιασμό να γίνεται προπόθεση για να μπορέσει να ταξιδέψει κάποιο, Σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ υπάρχει μία παρεξήγηση. Που πρέπει να αντιλήσουμε, Δεν είναι παρεξήγηση. Άλλα λέει ο ένα, άλλα λέει ο άλλο. Σε αυτό η κυβέρνηση είναι συνεπή. Στο άλλα τ' Το έχουμε δει πολλέ φορέ, ειδικά στο δεύτερο κύμα τη πανδημία. Άλλα να λέει ο ένα υπουργό, άλλα ο άλλος, άλλο, άλλο ένα πρωθυπουργό. Άλλο-άλλος βουλευτής, είναι κάτι σύνηθε και το έχουμε αγαπήσει είναι η αλήθεια και το έχουμε λατρέψει. Ο Βορύδης, με τον κινησμό που πρέπει για τους μετακλήτους. Κάνουν 65 εκατομμύρια ευρώ οι μετακλητή. Πόσε μέθη είναι αυτές. Η διαφορά μαζί με αυτό είναι 321 άτομα. Πόσο θέλετε. 1500 ευρώ επί 12. 5.778. Ξέρετε πόσο είναι το σύνολο των ενισχύσεων που δώσαμε για να στηρίξουμε την οικονομία εν μέσω κορονοϊού 24 δις και μου λέτε τι θα κάναμε με τα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια βγάζει ότι στοιχίζουν αυτοί παραπάνω μετακλητή γιατί έχει σπάσει ο αριθμός των μετακλητών ενώ δεν θα χάνε κανέναν. Και εδώ ακούσαμε τον Μάκη Βορήδη να λέει για 5 εκατομμύρια κάνετε έτσι. σε σχέση με τα άλλα λεφτά που έχουν δοθεί στην υγεία όχι, κάνουμε έτσι για 5 εκατομμύρια που πετιούνται ανεξαρτήτως αν θα πήγαιναν στην υγεία που πρέπει να πάνε εκεί γιατί εκεί υπάρχει θέμα τεράστιο ή στην παιδεία ή οπουδήποτε αλλού 5 εκατομμύρια πετιούνται για να καλυφθούν τα κομματικά δικά τους παιδιά και όλο αυτό βγαίνει στη Βουλή και λέει δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο σιγά κάνετε έτσι για 5 ψωρα εκατομμύρια που θα, θα τα πάρουν ο Νεδιτόπουλα που η μόνη τη αξία είναι ότι κάποτε φώναζαν και α και ου και δάπνου δουφούκου γιατί με κάτι τέτοια κριτήρια προσλαμβάνονται κάπου εδώ με αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη φτάνουμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σα. μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμείς, Δευτέρα, γεια σα. Ελίζ, βάλε τον Καΐλα. Μπλέξτε μαζί με τον Κικίλια και τον Καΐλα. Ο Βασιλάκη τον... ο Κικίλια ή ο ο Καΐλα. Για μπλέξτε λίγο εκεί μαζί τη Μάρκελ. Θέλατε να παραμείνετε στο πόστο, σα εσείς. εσεί. Κοιτάξτε, πάντα αυτό αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Για αυτά τη θέση, δεν τη χάσατε. Είναι, Είναι τιμή μου. Και θέλω να σα πω ότι έχω δεθεί άρρηκτα με αυτού του ανθρώπου. τροπιγιαμένα να πουλήσω ότι μάλλον μου πεθαμένη για να γοράσω πανοφόρι και παπούτσια με τις νοσηλεύτριες με τους τραπεζοκόμους με τις καθαριστρίες με τους γιατρούς και εσύ καλεμάνα με τους ανθρώπους που φιλάντανα στο κομμία κλές Δεν τα κλες. να κλές τι μπορεί να σε φανερώσει ότι έχουν υπάρξει Κάνω φωτιέ σε βόθο, εικόνε. Φρόμα, λαμπρεύμα, μπορούμε να πνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυθιά μου με οροκιόνε. Απέκτησα τις νεκίδες μου, τόσο γρήγορα. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνο. Λέγομαι εκπληκτικά Αμερικανόφιλο. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. United States of America. Μ' αρέσει τα κρυφά, πιο μητροπάνο. Νικολί, νικολί, καπετάνιο ντερε τιλή. Και μια παραγγελιά ρε φίλε για την Παρασκευή. Θα βάλουμε αυτά που λένε τώρα ότι έχουμε σχέδιο για τέτοια... Διάνθησέ το εσύ θα το βρει. Σχέδιο και έσημα ευθύνης Αθηνόμος είναι στο τραγουδάκι και αυτό που λέει ότι έχουμε σχέδιο... να καταλάβετε σε ποιο σημείο είμαστε, έχουμε σχέδιο, σχέδιο, έχουμε σχέδιο, σχέδιο, ξέρουμε τι κάνουμε, σχέδιο, σχέδιο, και στη πάμε τη χώρα με ασφάλεια. Κάπου η αστυνομία υποδίεται και τους μπαχαλάκιδες. είμαστε Έλληνες, μπορούμε. de élines ara δεσπάζουν Το παπάκι πάει στις ποταμιά Δεν πάει το παπάκι στις ποταμιά Πάει στις ποταμιά Τέλω απ' τη φιέροχη την Πασκευή Φρουρά! Φρουρά! ο Τραμπ! Φρουρά! Πού είναι Άστον, τώρα μην τον χτυπάσαι, έχει τα τρεχάματα με τη Ποιο θα είσαι βάλει τότε στην Αμερική, Άραγε, για να του φτιάξει τη δημοκρατία του. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Τον παλαούρα εννοώ. Οχό, μάλιστα, ναι, γιατί δέχτηκε πλήγμα η δημοκρατία του δυτικού κόσμου. Το ήξερε αυτό, ότι η δημοκρατία έχουμε σαν πρότυπο την Ιωσκή. Καταρχά, δεν ήξερε ότι έχει δημοκρατία ο δυτικό κόσμο. Το καπιτόλιο σε πολιορκία.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 God bless you and God bless America. Thank you. Bye! Bye! To the chakiris! I said, to Ναι, Η κυρία Τζέννη Μποατή. Η ίδια. Ε, ήθελα για, το, για την Παρασκευή να μου βάλετε μια κυρία που σα πήρε και σα έλεγε για τον Πάριο. Και τώρα έλεγε Πάριο και Πάριο και μαθαίνουμε τον Πάριο. <laughs> Εκτακτό. <laughs> βεβαίω, βεβαίω. Είσαι κούκλο. Το ξέρω. Αχ, <laughs> <laughs> τι κουφάλα. Είσαι. Θα με χωρίσει τη γυναίκα μου που σα ακούει συνέχεια. Μη ζηλεύει. Αχ, ναι, σε ζηλεύει. Απόστολαι από το ξένα τι πρέπει να κάνουμε. Α να μπορεί ήσυχον να ακούσει μια μαλακία, αφού εσένα δεν É que nem eu tô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 Δεν ακού Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνά από ένα σπίτι στην κυφσιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου για να ακούσει βαρδί στην κυφσιά. Δεν θα ακούσει Βανδί στην κυφσιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Περίμενε αυτό, δεν είναι. Αυτό είναι λάθο τη εφημερίδα. Δεν είναι του περιπτερά. Μπα που το ξέρετε ότι δεν είναι ο σούφρο ο περιπτερά ο κυφσιό που δεν ακούει Πάριο. Ακούω πάλι δεν ακούει ο κυφσιό. Απ' τη Ραπετσόνα θα ήταν ο περιπτερά. Γι' αυτό έκλεψε το συντή. Δεν Γιατί στην Κυφσιά δεν ακούνε στι... πάρει ο Πανδί. Η... Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από την Τραπεζόνα ο Περιπτερά. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Ε, διβά... Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι ακούνε στην Κυφσιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάρει για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Είναι χειρότερα. Ε, δεν επικοινωνούμε. Κάτι από την Εφημερίδα γίνεται. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ 4. 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Φάριο. 4,25. Σα λείπει ο Πάριο. Α, δεν μου λείπει. Mm. Πού το ξέρει εσύ. Έχει δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε λείπει... κάποιον ο Πάριο. Πάει με τη φορολογική δήλωση μου. ο Πάριο. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχο ο Πάριο. Ναι, τόση ψύχο Γιατί ο πίραστο στην εφημερίδα του Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσει μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω, ο Πάριο στο σιλί του Πάριου ήταν δώρο. Εμεί τι ειδήσει που εγώ είμαιτανάστης και εξόρισττος μαζί σας. Μουλάκι ξένο. Εγώ πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη Ξένητε με να τρομάρα, να σουλθει, Το πολύ σου να σου τα σπλάχνα, Θα σου πω, θυμίληκα σήμερα ότι πέθανε ο σύντροφο και φιλαράκος Ντίνη Πανούση. Και θα ήθελα να μου βάλει λίγο, αν θέλει, βαβυλώνα στη συνεργασία με Ντίνη Πανούση. Να πα κι εσύ εθελοντή για να τιμήσουμε τη Γιάννα, ρε, φίλε. 200 χρόνια δεν είναι απλώ ιστορία. ιστορία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Να πα κι εσύ Γιατί αν δεν έρθει, μπορεί να σε ψάχνουνε. Να πα κι εσύ Που καλατράβα τον τάφο μας θα Είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα Να πας και εσύ εθελωτής Λωτοχαπάκια συσύνδιο μοιράζουνε Να φας και εσύ εθελωτή Μαύρα κοράκια online μας κοιτάζουνε Η Ελλάδα των πέντε υπήρων Μας κοιτάζουνε Μας κοιτάζουνε Τι κοιτά Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να χαμηλώσω. Αχ, ναι, λίγο πιο χαμηλά. Εκεί ε. στο πετραχύλι. Ε, ε, ε, συγγνώμη, λάθο chat Έχω και κάτι χριστιανικά chat sorry. Ναι, ναι. 2.117.340 εμβολιασμού το μήνα, λέει η Πικίλια. 1.110.101 και 10, λέει ο Χόρν. Και αναρωτιόμουν αν μπορεί αυτά λίγο κάπω να τα δέσει για την Παρασκευή. Εσύ είσαι για δέσιμο, αυτά θα δέσω, τέλο πάντων. Γιατί, παιδί μου. Γιατί είσαι για δέσιμο, δεν θα το συζητήσω. Και εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα, εκεί θα.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 Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Θα κάνω τα παιδιά μου μαρτιολέτε. Όπω έχουμε ήδη παρέχει παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού ένα ατομικό παγόρι. Σε ένα πλουμπί, σαν <Ροί> ο ξαναγκρύμη. Μέσω ατέλειωτο, κουβώ ταξί. Ο Λεβέντη είναι πάνω από όλα Έλληνα. Είμαι κι εγώ Μαλάκα. <Ροί> Την Παρασκευή με αφορμή τα γεγονότα στην Αμερική. Σε παρακαλώ τον Μαρκόπουλο, το λαμμύριο δε μαγικά. Χωρί αισθήματα και προγραμματισμό, με τα κόλπα του έγειε μίσα με Αχ, που σε πονά και που σε φυγιανή, ευτυχώ. Ο κόσμος δεν τα χάνει. Εμένα μου λε. Όλα μοιάζουν μαγικά. Είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά.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 γειτονιές, στους γνωστούς στους φίλους, παντού και όσο υπάρχουν αλυτάκια μαχητές που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, υπάρχει ελπίδα για το καινούριο από εκεί θα έρθει, και όχι απ' το σάπιο το δικό τους που πάει την κοινωνία αιώνε πίσω Συγκλωστική Μισένειες Με την ισχύ Θεού όλα θα πάνε καλά. Κάθε αρνι έχει ένα ενότιο, ένα σκουλαρίκι. Τα αρνιά αυτά είναι πανκ. Λέω το παπάκι Φοβερή κότα. Αγαπημένε! Να σου πω. Οπα. Σαν σήμερα θα θυμηθείς με το αγαπημένο ποιος τον χαμπή. Ο Μίτσρε Μπούτσια. Ο. αγαπημένα ήταν στον τέος βασιλιά. Που φωνάζανε αγαπημένοι, άμα το βρει αυτό, αλλά άλλο θέλει να πω. Αγαπημένα, καλώς όρισες! μου! Σαν σήμερα έφυγε ο τζιμάκος, μας λείπει. Ισχύει. Αν το έχεις αυτό, το ζητάω κάθε 2-3 χρόνια τον νεοέλληνα του τζιμάκου. Μη ξαρισμένο να μνημονεύσουμε γιατί μας λείπει. Μη πιο αυτό που έχουμε κάνει εμεί. Ναι, αυτό που είτε κάνει εσύ. Μα τη Περδεύω το τσουκβόξ Με τη λατέρνα Πάνα που τάφου μου Το κυφαρίσι Έβαλα φωτιά να κάψω τα ξερά χόρτα Στο χωράφι Ούτε που το σκέφτηκα ούτε θα πιάσω αέρας Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει Αχ Παναγία μου Βλάκι Είμαι ένα πουργητάκι Να τα Look out so hot